Είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης, χωρίς κανένα πανικό, πάρα πολύ ψύχρεμα και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε και σε όλους τους συμπολίτες μας. Βλέπετε σήμερα εδώ είναι όλος ο δημόσιος τομέας, όλες οι υπηρεσίες, αλλά είναι και όλοι οι φορείς και της κοινωνίας και της, της αγορά, ούτως ώστε μέσα σε ένα κλίμα συνεργασία, αφενός να κατανοήσουμε όλα τα μέτρα και τι οδηγίε που έχουν βγει από τον ΕΟΔΙ ούτως ώστε να μπορέσουμε στηρίζοντας συνεργαζόμενοι ο ένας με τον άλλο να έχουμε την αμεσότερη και καλύτερη αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων αυτών και να δούμε ενδεχομένω και κάποιες ειδικότερε καταστάσεις που, αφοράνε, που αφορούν τις περιοχές μας και τα νησιά μας και με τις δικές μας τις δυνάμεις, τις τοπικές δυνάμεις να μπορέσουμε να βγάλουμε τις αποφάσεις μας και να προχωρήσουμε σε αυτό επαναλαμβάνω συνεργαζόμενοι και... Ε, με κριτήριο την προστασία τη δημόσια υγεία και τη θωράκιση τη περιοχή. Είμαστε σε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θέλω να πω σε όλου του συμπολίτε μα που εύκολα είτε ενθουσιάζονται είτε απογοητεύονται, να πω ότι εδώ ακραίε απόψει δεν χρειάζονται. Βλέπετε ότι όλος ο πλανήτη και χώρε με πολύ υψηλό επίπεδο οργάνωση δημόσιας διοίκηση απέναντι σε αυτό το ζήτημα έχουν μια μηχανία και δεν είναι εύκολε οι, οι, οι αντιδράσει και οι πολιτικέ αυτέ οι οποίε εφαρμόζονται σε κλίμακα πληθυσμού που αφορά έτσι όλο τον κόσμο, δεν είναι εστιασμένο δηλαδή. Να πω ότι είμαστε σε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό επίπεδο. Σήμερα από τη συνάντηση αυτή έχουμε βγάλει ήδη πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και χρήσιμε αποφάσει. Προχωράμε με πάρα πολύ καθαρό μυαλό, πάρα πολύ ηρεμία. Έχουμε μπροστά μα και μία τουριστική σεζόν η οποία το τουριστική σεζόν νομίζω πως όλοι θέλουμε ε, να έρθει κανονικά, να λειτουργήσει κανονικά ως ο, τουριστική περίοδος στα νησιά μας. Βεβαίως και όλοι καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζει αυτό το ζήτημα της ε, μετακινήσεις και τις αποφάσεις των ανθρώπων για μετακίνηση και δουλειά μας είναι ε, σε μια ισορροπία και θωράκισης προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά και προστασίας της προοπτικής της οικονομίας μας να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το έχουμε σε μία ισορροπία. Είμαστε σε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό στάδιο σήμερα και κάθε μέρα που περνά η συνεργασία αυτή που βλέπετε σήμερα σε αυτό εδώ το τραπέζι που είναι όλοι όσοι θα μπορούσαν να έχουν ρόλο και άποψη πάνω σε αυτό το θέμα, βρίσκονται, δουλεύουν μαζί και νομίζω πως θα πετύχουμε και σε αυτή την πολύ υψηλή πρόκληση θα πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σήμερα πάντα δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού στον κόσμο Α, και δόξα το θέλω δεν έχουμε στα νησιά μας τίποτα. Όλα όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπιστεί με έναν άριστο τρόπο έχουν απαντηθεί πάρα πολύ γρήγορα και το επίπεδο οργάνωσης κάθε μέρα που περνά ανεβαίνει συνεχώς.